Από εκεί προχωρώντας, εκυρίευσα το βασίλειο του Άριο Βαρζάν και του Μαναζακού, τη Μηδία και την Αρμενία, την ευεσία και ολόκληρη την Περσική χώρα όπου βασίλευε ο Δαρίος υπέταξε. Από εκεί παρέλαβα οδηγούς και ήθελησα να εισέλθω στα ενδότερα μέρη της ερήμου κατά τη βορεινή άμαξα και εκείνοι δεν με συμβούλευαν να προχωρήσω προ τα εκεί δια το πλήθο των θηρίων που κατοικούσαν στου τόπους αυτούς. Όμως μη δίνοντα σημασία στου λόγους τους εκείνησα την πορεία μου Φθάσαμε λοιπόν Σε κάποιον τόπο φαραγκόδι. Όπου υπήρχε δρόμο στενός Ένα φαράγγι Και τον περιπατήσαμε ημέρα οκτώ Είδαμε τότε στους τόπους αυτούς θυρία πολλών ειδών Τέτοια που ουδέποτε είχαμε συναντήσει Αφού διαβήκαμε τον τόπον αυτών εφτάσαμε σε τόπον άλλο Ακόμη θλιβερότερο Εκεί Βρήκαμε μεγάλο δάσος από δέντρα, καλούμενα αναφάνδα, με καρπό περίεργο και σπάνιο. Ήσαν δηλαδή μήλα, πελώρια, ως αντίς τις μεγαλύτερες κολοκύθες. Υπήρχαν και άνθρωποι στο δάσος αυτό, καλούμενοι φοιτοί, έχοντας ύψος πύχη 24, έχοντας μακρούς τραχύλους ως ένα πύχη και μισό και ομίος έχοντας μακριά πόδια. Οι αγκώνες τους και τα χέρια τους ήσαν ως αν πριόνια, Μόλις λοιπόν μα είδαν, όρμησαν εναντίον του στρατοπέδου. Αυτά εγώ αντικρίζοντας, εφοβήθηκα πολύ και πρόσταξα να συλληφθεί ένας από αυτούς. Όταν όμως εμείς ορμήσαμε με φωνές και σάλπιγγες, ετράπησαν σε φυγή. Από αυτούς εφωνεύσαμε 32 και εκείνοι σκότωσαν δικούς μας στρατιώτες 100. Εμείναμε εκεί και τρώγαμε τους καρπούς των δέντρων. Από εκεί... Αναχωρήσαμε και ήρθαμε σε χώρα χλωερή, όπου οι άνθρωποι σαν άγριοι, ομοίοι με γίγαντες, στρογγυλοί, έχοντας πρόσωπα ως σαν φωτιά και ως σαν λέοντες εφένοντο. Εκεί υπήρχαν και άλλοι μαζί τους, καλούμενοι οχλίτες, παντελώ άτριχοι, έχοντας μήκος τέσσερις πύχες και πλάτος ως μία λόγχη. Την επόμενη ημέρα, η θέλησα να έλθω στα σπήλαια αυτών, και βρήκαμε θυρία στις πόρτες τους μπροστά δεμένα ως ανλέοντες και είχαν αυτά τα θυρία τρία μάτια. Είδαμε και ψήλου εκεί να πηδούν, στο μέγεθος των δικών μας βατράχων. Από εκεί αναχωρήσαμε και ήλθαμε σε κάποιο τόπο από όπου έβγαινε μια πηγή πλουσιωτάτη και πρόσταξα να σταθεί εκεί το άρμα και εμείναμε εκεί μήνε δύο. Από εκεί ξεκινήσαμε και ήλθαμε έως τη χώρα των Μηλοφάγων και είδαμε εκεί έναν άνδρα δασί σε όλο το σώμα του, πελώριο, και εφοβηθήκαμε. Και προστάζω να συλληφθεί αυτός, και συνελήφθη, και μας εκείταζε με άγριο τρόπο. Προστάζω τότε να έλθει πλησίον του μια γυναίκα γυμνή, και εκείνος άρπαξε τη γυναίκα και άρχισε να την τρώει. Προσέτρεξαν τότε σε βοήθεια στρατιώτες πολλοί να βγάλουν τη γυναίκα από το στόμα του, και εκείνος εφαφλάτησε κάτι στη γλώσσα του. Και τον. Οι υπόλοιποι συντοπίτε του, μα επιτίθενται μέσα από το έλο. Άνδρε περίπου μοίριοι. Το στρατόπεδο το δικό μα ήταν τέσσερι μοιριάδε, και μπροστάζω να βάλουν φωτιά στο έλο. Και αυτοί, βλέποντα τη φωτιά, έφυγαν. Εμεί του κυνηγήσαμε και πιάσαμε από αυτού τρει. Αυτοί, μη έχοντα τροφή επί οκτώ ημέρε, απέθαναν. Δεν είχαν ανθρώπινη νοημοσύνη, αλλά εγάβγιζαν ω αν σκύλοι. Από εδώ. Αναχωρήσαμε και ήλθαμε σε κάποιο ποταμό. Εκεί επρόσταξα να στρατοπεδεύσουμε και να αποθέσουν όπως συνηθίζεται οι στρατιώτες τα όπλα τους. Στον ποταμό υπήρχαν δέντρα και με την ανατολή του ηλίου τα δέντρα άρχισαν να μεγαλώνουν μέχρις ώρας έκτης. Από την 7η ώρα άρχισαν να μη ώστε στο τέλος να μη φαίνονται καθόλου. Έβγαζαν ρετσίνι όπως το περσικό μύρο και η μυρωδιά τους ήταν γλυκιτάτη και ευγενική. Πρόσταξα λοιπόν να κόψουν τα δέντρα και να μαζεύουν το ρετσίνι με σφουγγάρια. Ξαυνικά όμως, εκείνοι που μάζευαν το ρετσίνι άρχισαν να μαστιγώνονται από έναν αόρατο δαίμονα και ακούγαμε το θόρυβο των μαστιγουμένων και εβλέπαμε τα κτυπήματα που έβεφταν στις πλάτες τους όμω εκείνου που έδερναν δεν θορούσαμε. Άρχισε τότε μια φωνή να λέει ούτε να κόβουμε ούτε να ού και αν δεν σταματήσετε, θα βουβαθεί όλο το στρατόπεδο. Εφοβήθηκα τότε εγώ, και πρόσταξα ούτε να κόβουν δέντρα, ούτε να μαζεύουν ρετσίνι. Υπήρχαν στον ποταμό μαύροι λύθοι, και όσοι του έπιαναν, έπαιρναν το ίδιο χρώμα με τους λίθους. Ευρίσκονται επίσης και όφοι στον ποταμό, και πολλά είδη ψαριών, τα οποία δεν εψήνονται στη φωτιά, αλλά σε παγωμένο νερό της πηγής. Κάποιο, λοιπόν, στρατιώτης επήρε ένα ψάρι και το έπλυνε και το έβαλε στο Αγγίο και το άφησε εκεί και το βρήκε ψημένο. Ευρίσκοτο δε στον ποταμό και πουλιά παρεμφερεί με τα δικά μας. Όμως, αν κάποιο τα άγγιζε, φλόγες έβγαιναν από αυτά. Από εκεί, λοιπόν, αναχωρήσαμε και ήλθαμε σε κάποιο τόπο που ήσαν άνθρωποι ακέφαλοι, που εμιλούσαν τη γλώσσα του ω άνθρωποι, δασεί, Δερματοφόροι ή χθιοφάγη Αυτοί έπιαναν ψάρια Από την παρακείμενη θάλασσα Και μα τα έφερναν Άλλοι πάλι έφερναν μανιτάρια από τη γη Στο βάρος τους 25 λίτρες Είδαμε και φώκες Πάρα πολλέ και μεγάλες Να σέρνονται στο χώμα Οι φίλοι μου πολλές συμβουλές μου έδιδαν Να γυρίσω πίσω Εγώ μου αρνιόμουν Επειδή ήθελα να δω το τέλος της γης Από εκεί. Ξεκινήσαμε και πορευθήκαμε διαμέσου της ερήμου προς τη θάλασσα. Δεν ευλέπαμε τίποτα, ούτε πουλι πετούμενο, ούτε ζώα ή τον ουρανό και τη γη. Ούτε τον ήλιο θορούσαμε, αλλά βλέπαμε τον αέρα μαύρο επί δέκα ημέρες. <Το> και ούτω καθεξής. <Το> Ο θρηλυκός πόθος του Αλέξανδρου τον παρασέρνει όλο ένα και πιο μακριά, στα πέρατα του κόσμου και της ανθρώπινης γνώσης. Τα θαύματα της φύσης τον συναρπάζουν, αλλά δεν του αρκούν. Θέλει να κατακτήσει όλη την ανθρώπινη σοφία. Και καθώς τη φήμη της ύψη της σοφίας την είχαν ανέκαθεν οι Ινδίες, ο Αλέξανδρος αποφασίζει να επισκεφθεί τους γυμνοσοφιστέ. και αντίκρισε πολλά δάση και δένδρα πολλά υπέρκαλα, με καρπούς παντοδαπούς και ένα ποταμό να περιραίει ολόκληρη τη γη εκείνη. Και ήταν το νερό του διαφανές, λευκό όπως το γάλα, και υπήρχαν φήνικες πλήθο, γεμάτοι με καρπούς, και το κάθε κλίμα τη αμπέλου είχε χίλια σταφύλια, ωραία πολύ και επιθυμητά. Και είδε ο Αλέξανδρος τους φιλοσόφους να κατοικούν γυμνοί σε καλύβε και σε σπήλαια και σε μεγάλη απόσταση από αυτούς είδε τις γυναίκες και τα παιδιά τους μαζί με τα πίμνια που έβοσκαν. Ο Αλέξανδρος τους ερώτησε και τους είπε «Τάφους δεν έχετε» και αυτοί είπαν «Αυτό τούτο το μέρος της γης όπου μένουμε αυτό είναι και ο δικός μας τάφος γιατί εδώ στη γη αναπαβόμεθα όταν θαβόμαστε για να κοιμηθούμε. Η γη είναι που μας γεννά» Η γη μας θρέφει και σαν πεθάνουμε περνούμε τον αιώνιο ύπνο κάτω από τη γη. Μετά του ερώτησε. Άραγε ποιοι είναι περισσότεροι, οι ζωντανοί ή οι πεθαμένοι. Αυτοί απάντησαν. Όσοι έχουν πεθάνει είναι περισσότεροι. Όμως καθώς δεν φαίνονται να υπάρχουν, δεν μπορούν να μετρηθούν. Διότι αυτοί που φαίνονται είναι περισσότεροι από εκείνους που δεν φαίνονται. Ύστερα του ερωτά άλλο ερώτημα. Τι άραγε είναι ισχυρότερον, ο θάνατος ή η ζωή. Και αυτοί είπαν, η ζωή. Επειδή όταν ανατέλει ο ήλιο έχει λαμπρέ τι ακτίνε του, όταν όμω δει φαίνεται ασθενέστερο. Μετά του ρώτησε, Τι είναι μεγαλύτερο, η θάλασσα οταν ομω φαινεται ασθενεστερο μετα του σερώτησε. τι ειναι μεγαλυτερο η ξηρά. Η ξηρά, είπαν, επειδή η ίδια η θάλασσα συγκρατείται από την ξηρά. στερα του ερωτησε Ποιο είναι το πανουργότερο από όλα τα ζώα. Και αυτοί απάντησαν, «Ο άνθρωπος». «Πώς», ερώτησε αυτός. «Τούτο μπορείς να το μάθεις από εσένα τον ίδιο», του είπαν. «Διότι ενώ και εσύ είσαι θηρίο, ειδέ πόσα θηρία έχεις μαζί σου, ώστε μόνος σου μπορείς να πάρεις τη ζωή των άλλων θηρίων». Εκείνος δεν οργίστη, αλλά εμιδίασε. Το άλλο του ερώτημα ήταν «Τι είναι η βασιλεία» και εκείνοι απάντησαν «Άδικη δύναμη πλεονεξίας, τόλμη που βοηθούν οι περιστάσεις». «Φόρτωμα χρυσού». Το επόμενο ερώτημα ήταν «Τι έγινε πρώτα, η νύχτα ή η ημέρα» Εκείνοι απάντησαν «Η νύχτα, επειδή τα πλάσματα αυξάνουν μέσα στο σκότος της γαστέρας και έπειτα η γαστέρα τα γεννά στην αυγή και στο φως». στερα ερώτησε «Ποια είναι η ισχυρότερα μέρη, τα αριστερά ή τα δεξιά» «Τα δεξιά» απάντησαν «Επειδή και ο ήλιος ανατέλει στα δεξιά μέρη του ουρανού και κινείται προς τα αριστερά». Ύστερα, η γυναίκα θυλάζει πρώτα με τον δεξιόμαστο. <Το>, Το επεισόδιο αυτό, με τις δύσκολες ερωτήσεις και τις άλλοτε εφύης και άλλοτε σκοτινές ή και ακατάληπτες απαντήσεις, ξενίζει ασφαλώς τον αναγνώστη. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, πρέπει να καταφύγουμε σε άλλες πηγές που αναπαριστούν πιστότερα τη σκηνή. Από εκεί θα διαπιστώσουμε ότι οι ερωτήσεις του Αλέξανδρου στους γυμνοσοφιστές δεν είχαν σκοπό να κορέσουν τη δίψα του για γνώση, αλλά αποτελούσαν μέρος του μακάβριου παιχνιδιού που τους έπαιξε για να βρει αφορμή να τους εκτελέσει ως εχθρούς του, επειδή είχαν υποστηρίξει το βασιλιά τους. Οι περίτεχνες ερωτήσεις, αρχικά δέκα, ήταν διατυπωμένες έτσι που κανένας να μην μπορεί να τι απαντήσει σωστά, και η τιμωρία για κάθε λάθος απάντηση είναι ο θάνατος σύμφωνα με το γνωστό μοτίβο των παραμυθιών. Οι Ινδύοι όμως αποδείχτηκαν πιο πονηροί από τον Έλληνα ανακριτή τους και στο τέλος με βαριά καρδιά ο Αλέξανδρος αναγκάστηκε να του χαρίσει τη ζωή. Την ιστορία αυτή που παρουσιάζει αρνητικά τον Αλέξανδρο, ο ψευδοκαλισθένης τη διασκευάζει στα μέτρα του. αλλάζοντα τη σειρά των ερωτήσεων και ορισμένα του ή αντικαθιστώντας μερικές ερωτήσεις με άλλες, όχι πάντοτε εύστοχες. Και καθώς ο ψευδοκαλισθένης είναι αποφασισμένος να αναδείξει τον δικό του Αλέξανδρο ανώτερο από κάθε άποψη, κλείνει το επεισόδιο με τους γυμνοσοφιστές, βάζοντας τον Αλέξανδρο να τους δηλώνει ρητορικά πως είναι κοινό και όργανο της άνοπρονίας. Αμέσως έπειτα, ο Αλέξανδρος θα επιστρέψει στον παλαιό κόσμο, στη Βαβυλώνα. Είναι μόλις 32 χρόνων, όμως έχει έρθει η ώρα να εγκαταλείψει τη ζωή. Θα προηγηθούν κάποιες προειδοποιήσεις. Μία των εγχωρίων γυναικών γεννά ένα βρέφος που από τη μέση και πάνω είναι νεκρό, αλλά με ανθρώπινα χαρακτηριστικά, και από τη μέση και κάτω αποτελείται από ζωντανέ κεφαλές λεόντων και αγρίων κοινών. Η γυναίκα πηγαίνει το παιδί στον Αλέξανδρο και εκείνος καλή σοφούστε και μάγου που του δίνουν διάφορες εξηγήσεις. Η λύση στο ένιγμα θα δοθεί μόνο από τον μεγάλο προφήτη. Το ανθρώπινο μέρος του παιδιού συμβολίζει τον Αλέξανδρο, που σε λίγο θα πεθάνει. Τα κεφάλια των θηρίων είναι οι έμπιστοι συνεργάτες του, που θα ζήσουν και μετά το θάνατό του, αλλά είναι επικίνδυνοι και εχθροί του. Πράγματι, μια συνωμοσία εξηφαίνεται με στόχο τον Αλέξανδρο και ο ηνοχώος του γίνεται όργανο των συνωμοτών. Σε κάποιο συμπόσιο, ο Ινοχώος προσφέρει στον Αλέξανδρο ένα κύπελο με δηλητήριο. Εκείνος το πίνει και αμέσως αρρωσταίνει. Διατάζει τότε να τον βάλουν στην εκρική του κλίνη και έπειτα να παρελάσει από μπροστά του όλο του το στράτευμα για να τον δει. Ακολουθούν δραματικές σκηνές, καθώς οι απλοί στρατιώτες αποχαιρετούν τον ένδοξο αρχηγό τους. Ο Αλέξανδρος υπαγορεύει τη διαθήκη του και μια παρηγορητική επιστολή στη μητέρα του, για το τέλος έρχεται. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης